όχι απαραίτητος ως εχθρή, Μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η να ζατέλι. Και τώρα ο ένα από αυτού του γιου δεν ήθελε μόνο γιατρό, που ούτε αυτό ερχόταν, αλλά του είχαν μπει υπόνοιε πω κάτι σκότωσε τον πατέρα του, και ήθελε να τον κατεβάσουν στη μεγάλη παραθαλάσσια πόλη, μια νύχτα δρόμο με τα άλογα σε καλό καιρό, και να του κάνουν, αν είναι δυνατόν, νεκροψία. Με το λέγε-λέγε μάλιστα, έπεισε και τον μικρότερο αδελφό του. Και πλέον το ήθελαν αμφότεροι Λες και υπήρχε καμιά ελπίδα Με την νεκροψία να ζωντανέψει ο νεκρός τους Η κλειτία τακτοποιούσε αμήχανη τα ρούχα του Περνούσε το μανίκι της πάνω στα μαύρα του παπούτσια Δεν ήξερε τι να κάνει Σε τι μπορούσε να βοηθήσει Γιατί την φώναξε. Είχε μια επιθυμία να κλάψει για άλλα πράγματα Αλλά και γι' αυτά Και εκείνοι γύρω τη φώναζαν Κυρίω ο πιο ξανθός, για άλογα και νεκροψίε. Βρε, παιδιά, μην μπλέκετε με νεκροψίε, προσπαθούσε να του κατευνάσει ο Χριστόφορος. Καταλαβαίνω τον πόνο σας, αλλά μην μπλέκετε με τέτοια πράγματα. Από καρδιά πέθανε ο άνθρωπος, Πάτε τον σπίτι του όπως αρμόζει. Ή, αν θέλετε, να τον θάψουμε εδώ. Φίλος μου είναι. Ό,τι κάνω για τους δικούς μου θα το κάνω και για αυτόν. Έχουμε μπόλικη γη και για την μεταθάνατον. Χωράει και τους φίλους. Αλλά τι είναι αυτά τα πράγματα για νεκροψίες. Στον ύπνο σας τις είδατε. Δεν φτάνει ο νεκρός. Είναι δηλαδή σαν υποπτεύεστε ότι εγώ τον πέθανα. Ότι κάποιο από εμά εδώ ήθελε το κακό ενός τέτοιου ανθρώπου. Λυπάμαι και μόνο που σας πέρασε από το νου τέτοιο πράγμα Δεν μας πέρασε από το νου τέτοιο πράγμα Είπε ο μεγαλύτερος ο πιο ξανθό, Αλλά ο πατέρας μας δεν έπασχε από καρδιά Πώς είναι δυνατό να πέθανε από καρδιά Ο Χριστόφορος άρχισε να χάνει την υπομονή του Μα και μένα η γυναίκα μου Η μάνα αυτή εδώ Τους είπε δείχνοντα την κλητεία Δεν έπασχε από φίδια μάλιστα Αλλά από φίδι πέθανε Άλλον πάλι τον περιμένουν από καρδιά και πάει από σηκώτη. Μας ρωτάει η μα Μας ρώτησε ποτέ. Ή είναι ανάγκη να πάσχει από κάτι για να σε βρει. Έτσι και τον πατέρα σα Τον βρήκε. Μπροστά στα μάτια μου. Άνοιξε ο άνθρωπος τα χέρια για να πετάξει και έπεσε. Αντί να πετάξει, έπεσε. Αυτό είμαστε. «Ότι και αν είμαστε», του είπε πάλι ο Ξανθός, «έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε από τι πέθανε ο πατέρα μας». Και έχουμε να πληρώσουμε και τους γιατρούς και τα άλογα Ο Χριστόφορος έβγαλε το μαντήλι του και σκουπίστηκε Καλώς, είπε Επειδή ούτε τα λόγια θα τον αναστήσουν Ούτε οι νεκροψίες Ας γίνει το δικό σας Να σας φύγουν τουλάχιστον υποψίες Και θα έρθω κι εγώ μαζί σας Εσάς πατέρα σας και εμένα φίλος μου Αλλά πείτε μου το άλλο Πού θα βρούμε τώρα τέσσερα άλογα Όλα λείπουν και άμαξα ούτε λόγος, όλα λύπουν. Στράφηκε στην κλητία «Σκέπασέ τον με ένα μανδύα, με κάτι», τη είπε και όσοι τον είδανε να φύγουν, να βγουν έξω, θα χει άστρα απόψε ο ουρανός» Έδιωχνε τους περίεργους, τους έστελνε να δουν τα άστρα Σκοτεινιάση για καλά Και το χιονόνερο έπαψε να πέφτει Άστρο κανένα Με τα πολλά βρήκαν δυο άλογα στα γύρω σπίτια Έλειπε βέβαια και ο Λουκάς Το χρυσό πέταλο κλειστό Και έτρεξαν μερικοί σε μακρινότερα για τα άλλα δύο Τρέλα πάμε να κάνουμε Δεν έπαψε να μουρμουρίζει ο Χριστόφορος Καθαρή τρέλα Θα τον ξαναπεθάνουμε τον άνθρωπο στο δρόμο Με τέτοια νύχτα αλλά οι ηχοί του θέλουν νεκροψία Λες και μιλούν για μενεξέδες. <Κι> Εκείνος στο μεταξύ που είχε πάει να βρει γιατρό Γύρισε μόνος του και τους είπε πως ο γιατρός απουσιάζει Άργησε επειδή έψεχνε για κανέναν πρακτικό Αλλά μετά σκέφτηκε τι να τον κάνουν το πρακτικό Έπιασαν τέσσερις άνδρες και μετέφεραν τον νεκρό στην είσοδο. Έτσι όπως ξεσκεπάστηκε για λίγο το πρόσωπό του, ήταν σαν να το έλεγε αυστηρά «Ποι είστε πού με πάτε». Παράξενος κύριος. Ακόμα και πεθαμένος, άλλαζε εκφράσεις. Με την κλητία ήταν πιο ευχάριστος. Τον ξανασκέπασαν. Ήρθε να βοηθήσει και ο ζαχαρία ο ράφτης, που δεν πήρε είδηση το σύνορα τι είχε γίνει στο Χάνι. Δούλευε αυτό, δούλευε και τι νύχτε στο μαγαζί του. Δεν τον έπνιγαν οι παραγγελίε, η πελατεία, αλλά τον έμοιαζε η απασχόληση. Να μην μένουν ακίνητα τα δάχτυλα, έτσι είχε συνηθίσει. Έτσι μέκοψε το ψαλίδι, όπω έλεγε. Είχε μαζευτεί κι άλλο κόσμο. Ήρθαν και γυναίκε και παιδιά. Μερικά παιδιά. Πήγαιναν κοντά στα μαύρα παπούτσια του νεκρού, τίποτα άλλο δεν φαίνονταν πια από αυτόν. Τα άγγισαν στι όλε, στι μύτε, και έτρεχαν μετά παραπέρα να εξετάσουν τα δάχτυλά του. Το δικό μου μου διάσαι, θα βγάλει φουσκάλε, έλεγε το ένα. Το δικό μου δεν μουδiasse, έλεγε το άλλο, θα ξαναπάω. Μπήκε όμω η κλητή μπροστά, και δεν άφησε τα παιδιά να ξαναγγείξουν τα παπούτσια του. Ήρθαν μετά και τα άλλα δυο άλογα. Φόρτωσαν πρώτα τον νεκρό στο καλύτερο, τον έδεσαν πάνω και κάτω και γύρω γύρω με σκοινιά για να μην κλειστρήσει και είχε μια άγρια θλίψη, μια παγωνιά τρεις φορές αν τον θάνατο να βλέπεις τέτοιον καβαλάρι που μερικές γυναίκες έσκουσαν και έσυραν μυρολόγια κι άσους ήταν ξένος και άγνωστο. Ο Χριστόφορος θυμήθηκε έναν θείο του και δεν μπορούσε να βλέπει Μα ωστόσο ήταν υποχρεωμένος να δίνει το πρώτο χέρι σε αυτό το δέσιμο Μετά ανέβηκε με τους χιους του νεκρού στα άλογα Τυμένοι και οι τρεις σαν εσκυμόοι Πριν ξεκινήσουν ρώτησε τα δυο ξανθά παλικάρια Που δεν μπορούσαν να κρύψουν ούτε τα δάκρυά τους Ούτε την ξαφνική αμηχανία τους Μήπως ήθελαν να ξανασκεφτούν το ζήτημα Εκείνοι όμως δεν μίλησαν. Ήταν σαν να άφηναν σε αυτόν την τελευταία λέξη και αυτός αποφάσισε να ξεκινήσουν. Το να κατέβαιναν πάλι από τα άλογα, τρεις ζωντανοί και ένας πεθαμένος θα ήταν πιο επώδυνο ίσως και από ότι όταν ανέβαιναν. Κι έπειτα σκέφτηκε, ανεξάρτητα από νεκροψίες και τέτοια ο άνθρωπος έπρεπε να γυρίσει στον τόπο του και στην πόλη που πήγαιναν ήταν πολύ πιο εύκολο... να βρουν ένα καλύτερο και ταχύτερο μέσον για τέτοιο ταξίδι. «Πάμε και βοηθός μας η μαύρη νύχτα», είπε και ξεκίνησε πρώτος ανοίγοντας δρόμο ανάμεσα στα γυναικόπαιδα και γυρνώντας να πει στην κλητία ό,τι ακόμα είχε να τις πει για το χάνι Αυτή θα το φύλαγε αφού έλειπαν και τα αδέλφια της, όσο να γυρνούσε ο ίδιος. Κοντά της, όταν έσβησε και ο τελευταίος αντίλαλος από τα πέταλα των αλόγων, έμειναν τρία παιδιά που ακόμα έψαχναν να βρουν τι αισθάνεται το δάχτυλό τους ο Ζαχαρίας και λίγο στή άντρες πιο πέρα Που συζητούσαν ακόμη για το συμβάν Τι είναι νεκροψία ρε Απόστολε Βάζουν στο νεκρό φώτα Ρωτούσε κάποιος έναν Απόστολο Όχι ρε παιδί μου Αυτό που λες είναι άλλο Νεκροψία είναι Τον ανοίγουν και βλέπουν από τι πέθανε Πώς τον ανοίγουν δηλαδή Με μαχαίρια ξέρω εγώ Με τα δικά τους μαχαίρια Και επιτρέπεται αυτό «Εξαρτάται, πού θες να ξέρω». «Μα τι διάολο, πού φτάσαμε». «Πρώτη φορά ακούω νεκροψία». «Εσύ έχεις ακούσει κανέναν άλλον να πεθαίνει από νεκροψία», ρωτούσε κάποιον άλλον ένας άλλος, που είχε φτάσει αλλον ένα αλλος που ειχε φτασει απο τους τελευταίους και ήταν ακόμη πιο ανίδεος. «Δεν πέθανε από νεκροψία, ρε παιδί μου, θα τον κάνουν νεκροψία». Του απάντησε εκείνος, που δεν είχε ξανακούσει τέτοιο πράγμα και σήμερα το άκουσε κι αυτό. Ουφ, με κούρασαν οι φωνέ του, οι ομιλίε του, είπε η κλητεία στον Ζαχαρία. Ο άνθρωπο ήταν σαν να κοιμόταν, και αυτοί από πάνω να γαβγίζουν γιατί κοιμήθηκε, γιατί κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε, τι να κάνουμε. Όλοι θα κοιμηθούμε. Κι εγώ ακόμα πάω για ύπνο. Στο χάνι απόψε θα είμαστε εγώ και ο κούκο. Θέλει να μπει κι εσύ να σου φτιάξω ένα καλό τσάι. Μη φοβάσαι, δεν μένουν όλοι στον τόπο όσοι πίνουν από το τσάι μου. Να μου κάνεις και λίγη συντροφιά. Μα ο αδερφό τη, με τον οποίο ούτε κοινή μάνα είχαν ούτε κοινό πατέρα, αλλά είχαν την ίδια ηλικία και κάποτε η έφθα σκέφτηκε να του παντρέψει. Μα εκείνοι δεν δέχτηκαν. Ο αδερφό τη λοιπόν ο Ζαχαρία τη είπε πω έπρεπε να γυρίσει στο μαγαζί του. Άφησε ένα μανίκι στη μέση Θα ερχόταν όμως να πιει τσάι Αύριο το πρωί Κι έτσι καλλινυχτίστηκαν Πήγε ο καθένας στη μεριά του Η κλητία με ρίμνησε Να κλείσει καλά την μεγάλη δίφυλη πόρτα Με όλα τα σίδερα από πίσω και αφού έκανε για τον εαυτό της Ένα φλαμούρι τελικά Και το είπια όρθια μπροστά στην φωτιά Βουτώντας τρία σουσαμένια κουλούρια Έστρωσε μετά και κοιμήθηκε στο ίδιο μέρος. Όχι επειδή εδώ διάλεξε να πεθάνει ένας αρχοντάθρωπος, έλεγε από μέσα της, αλλά καλύτερα να περάσω τη νύχτα με λίγο φόβο, παρά όλο μόναχη. Ανεξάρτητα από αυτό ακριβώς που εννοούσε η κλητεία, στο χάνι εκείνο το βράδυ δεν υπήρχε πράγματι κανένας άλλος. Και επειδή η ζωή δεν είναι τόσο πεζή ούτε τόσο αχάριστη όσο τη νομίζουμε ό,τι ακολούθησε εκείνο ακριβώς το βράδυ θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια μικρή ιστορία χαράς και μυστηρίου κάτω από τον τίτλο «Μάρκος και Κλειτία, που θα επεσκίαζε για ένα διάστημα το περιλάλιτο «Παύλος και Λυδία» που έφερε από τα βάθη του χρόνου Εκείνο το χάνει Η γυναίκα μας αποκοιμήθηκε Και είδε πως έξω στο δρόμο τη δροσιά και την γαλήνη μιας ασυνήθιστης ώρας απλώθηκε μια ασημένια λίμνη και ήρθε κάποιος με την βάρκα του γνωστό πρόσωπο όσο και άγνωστο ανδροπρεβής που για χάρη του όλες οι νέες και οι νέοι είχαν διχει από τα σπίτια τους και έστειναν πατινάδες και ρούμπες γάμου κουνώντας τριγωνικά μαντιλάκια μπροστά στα μάτια τους κρύβοντας μία το ένα, μία το άλλο, και τραγουδούσαν εκείνο το γνωστό τραγούδι «Σήκω και μην κοιμάσαι». Θελαβουτούσαν λίγο-λίγο στα νερά, χωρίς να νοιάζονται, κυκλώνοντας όλο ένα και περισσότερο την βάρκα, με χορούς και κινήσεις που όλο ένα άλλαζαν. Άλλοτε λύγησαν και κοιμάτιζαν το κορμί τους σαν όρθια φύθια, άλλοτε ξάπλωναν πάνω στα νερά, κι άλλοτε χάνονταν από κάτω Άλλοτε έκαναν τα μάτια τους έτσι που να φαίνεται μόνο το τρομερό ασπράδι Κι άλλοτε και τον πιο σιγανό χορό Το χόρευαν πηδυχτά και ξέφρενα Με τα χέρια πίσω και το λαιμό μπροστά βγάζοντα κάτι διαπεραστικά Αι, αι, αι Ο βαρκάρης δεν μπορούσε ούτε πίσω να πάει ούτε μπροστά Είχε παγιδευτεί σε αυτές τις που δεν συνόδευε κανένα άλλο όργανο από τις φωνές, τις ματιές και τα ζαλίνια τους. Έκανε απλώς μια γεροβολιά πάνω στη βάρκα του και τους ρώτησε τι θέλουν και τι βρέθηκαν εδώ. «Να βγάλεις να δούμε το κοντάρι σου», του είπαν. Αυτό δεν είσαι». Προηγήθηκε ένα όνομα που ηχούσε λίγο άσεμνα, όπως θα αντιμιλούσε κανεί τον Πλούτονα. Εχνιδιάρικα όμω και άδολα. «Αυτός είμαι», απάντησε εκείνος και έβγαλε το κοντάρι του από το νερό σαν να ξερίζωνε δέντρο. Τα υπόλοιπα έγιναν όπως έναν παλιό ρουμάνικο θρύλο που διηγόταν η έφθα. Οι στελαματιές που την γύρω, χείρο άστρεψαν στις τελευταίες αχτίδες του ήλιου σαν σταγόνες λιωμένου χρυσαφιού. «Έλα», σιθήρισε η κλειτία και χλώμιασε και εντύχησε στα αυτιά σε ένα ασθενικό γέλιο σχεδόν ανεπέσθητο και ένιωσε ένα κορμάκι δροσερό και γελιστερό να τη τυλίγεται στο λαιμό της και δυο μάτια κίτρινα να την κοιτούν πολλή ώρα στο φως του φεγγαριού. «Χίλια χρόνια», τη είπαν τα μάτια, «χίλια χρόνια σε περιμένουμε, εσένα και μόνο εσένα». Η κλητή αναδεύτηκε στο μαξιλάρι της ολοτρομάρας Φρίκια απέραντη τέτοια που δεν γνώρισε άλλοτε ούτε σε ύπνο τη ούτε σε ξύπνιο. Άνοιξε τα μάτια και αντίκρισε τη φωτιά που σιγόκε ακόμα και γλώμιασε, ξαναγλώμιασε. Από παντού έβλεπε να την κοιτούν εκείνα τα κίτρινα πανέξυπνα και λίγο μοχθηρά, μικρά και φεγγοβόλα σαν τη μάτια. Φίδι, σκέφτηκε, φίδι και μου το η μάνα μου να με παρασύρει και βαρκάρεις με την βάρκα που σε περνάει απ' την άλλη όχθη πιο καθαρό όνειρο μπορούσα να δω χείρισα το κεφάλι της απ' την άλλη μεριά και προσπάθησε να το ξεχάσει να σκεφτεί άλλα μα όλα έμοιαζαν τώρα όλα είχαν ποτιστεί από το όνειρο απ' τελειωμένο χρυσάφι και εκείνη την βαριά υγρασία που δεν τέλειωσε μαζί του και παντού έβλεπε χορούς, νερά, κοντάρια ασπράδια ματιών και ίστιου, που υπενίσονταν χίλια δυο ή ένα και μόνο ένα από παντού έφτανε εκείνο το ασθενικό δυσίωνο γέλιο στα αυτιά τη. και ήρθε μια παλιά κρύα ανάμνηση στο νου της για να την ξελαφρώσει τάχα από τούτη την πρόσφατη όταν οκτώμισια τον κοριτσάκι την έπιασε από τις μασχάλες η έφθα και την έγιρε πάνω απ' τον ακίνητο πατέρα της να τον φιλήσει στο μέτωπο. Ήταν τόσο δροσέρο και στυλπνό εκείνο το μέτωπο, τόσο παγωμένο και άσπρο, που με το πουτάγγιξε για μια στιγμή ένα δεύτερο δέρμα κόλλησε πάνω στα χείλη της μια άπειρα λεπτή και διάφανη μεμβράνη, κρύα, αχνή και άοσμη σαν χαλάζι, που δεν έφευγε, δεν ξεκολούσε παρά αφού πέρασαν ένα σωρό ημέρες. Ένα σωρό ημέρες Και ορκίστηκε από τότε να μην ξαναφιλήσει τέτοιο μέτωπο Μα τέτοιοι όρκοι δεν πιάνονται Δεν σε αφήνουν να τους κρατήσεις Κι άλλωστε τίποτα Κανένα φιλίπια δεν ήταν σαν εκείνο το πρώτο Στα οκτώμιση χρόνια της Κανένα Εκτός από αυτό το όνειρο Που ό,τι και αν έκανε Όσο και σκεφτόταν ή νόμισε ότι σκεφτόταν άλλα Μέσα σε αυτό κολυμπούσε και πάγωνε ακόμα Μέσα σε αυτό παράδερνε «Ωχ, δουλειά της μάνας μου όλα» είπε «Δουλειά εκείνης» Τη θυμήθηκε που όταν ερχόταν κάποιος μου σαφήρι στο σπίτι Του έφερνε σε ένα μεγάλο δίσκο μαζεμένα όλα τα κεράσματα «Αυτό είναι τρούλο της είπε μια φορά ένας «Δεν είναι δίσκος να κεραστώ» «Όλα μαζί για να μην παιναβγαίνω» του είπε εκείνη Το ίδιο έλεγε στον καθένα Και αφού ακουμπούσε κάπου τον δίσκο της Άρχισε το ατέλειωτο τρατάρισμα Έδινε το πρώτο γλυκό Μιλούσε, ρωτούσε, άκουγε Έδινε το πρώτο νερό ξαναμιλούσε να μιλούσε, καθόταν, σηκωνόταν Με μια ανησυχία, σαν να αντιφώναζε κάποιος Και ξανακαθόταν, στρέφοντα πάλι την προσοχή τη στον επισκέπτη Απρόβλεπτη πάντα στις κινήσεις της Μα ποτέ άτσαλη Περνούσε στο δεύτερο κέρασμα Μετά στο τρίτο, στο τέταρτο Με τη σειρά του το καθένα και α ήταν όλα μαζί Επάνω στον δίσκο Σαν να πλησίαζε το τέλος του κόσμου Έτσι το σκέφτηκε και απόψε παρηγόρησε τον εαυτό της η κλητία. Μου τα άφερε όλα μαζί, φίδια, βαρκάριδες, τραγούδια και να δει που θα αντέξω. Είχαμε και τον θάνατο του ξένου χθες λίγο τόχης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έφτασε νέ ναι, και ντέ και για μένα η ώρα. Κι εγώ στο κάτω-κάτω κυνηγό περιμένω χίλια χρόνια, όχι βαρκάρι. Αυτό το τελευταίο για τον κυνηγό σκέφτηκε μάλλον από συνήθεια αναρωτήθηκε ή μάλλον ευχήθηκε να είχε κιόλας ξημερώσει για να σηκωθεί δεν ήθελε να την ξαναπάρει τέτοιος ύπνος κοίταξε την ώρα στη φωτιά τα ξύλα που τη έριξε πριν ξαπλώσει δεν είχαν ακόμα καεί άρα νύχτα βασίλευε ακόμα έξω άρα τι ήταν αυτό το αυτή τη έβγεσαι έναν ακαθόριστο ήχο πάλι. έβγαλε ο ασήμαντο τίποτα περισσότερο από το θόρυβο που θα έκανε μια πεταλούδα κλεισμένη σε μπουκάλι. Νόμισε πως θα φαντάστηκε πως ήταν μια ασαφής ανάμνηση και τίποτα άλλο όμως ο ήχος ξανακούστηκε και δεν έπαψε να ακούγεται σε και ίσως άνοισα διαστήματα. Ήταν κάτι συγκεκριμένο που πλησίαζε αργά. Κάτι σαν βάδισμα κουρασμένου αλόγου σε βρεγμένη γη ή οι χιόνια που βάραναν από μέρε πάνω στα δέντρα. Και έπεφταν τώρα μια μπάλα από το ένα κλαδί, μια μπάλα από το άλλο. Σε καμιά περίπτωση πάντως ευτυχώ δεν έμοιαζε με βάρκα που σκίζει τα νερά. Ή με κοινό το αδύναμο, δύστιχο γέλιο που τη πάγωσε την ψυχή. Μα όταν ακούστηκαν χτυπήματα στην ξυλινή πόρτα του πανδοχείου αληθινά δυνατά χτυπήματα η κλητία σφίχτηκε περισσότερο στα μάλινα που τις σκέπασαν φοβούμενοι πως τα του ονείρου ξανάρχονται με λιγότερα προσχήματα πλέον Χρειάστηκε να επαναληφθούν τα χτυπήματα πολλές φορές οι παύσει τους ήταν το ίδιο έντονες να ακουστεί και μια φωνή ανθρώπου ανοίχτε Κανεί δεν είναι μέσα για να πιστεί η γυναίκα πω έπρεπε να κάνει κάτι άλλο από το να σφίγγεται και να ζαρώνει, βγει και το στρώμα τη. Ποιο είναι, ρώτησε, μα τόσο χαμηλόφωνα που δεν το άκουσε ούτε η ίδια προχώρησε προς την πόρτα με ένα αίσθημα σαν να σκοντάφτε πάνω σε κλωστές, σε αράχνες στα ίδια τα μαλλιά της τόσο ψηλά και αδιόρατα ήταν όλα αυτά που την εμπόδιζαν να περάσει και συνάμα την πίεζαν να βιαστεί, να τρέξει «Είμαι και μόνη», θυμήθηκε με πλήρη διάδεια χωρίς όμως να τολμάει να ξεδιαλύνει τι σώι πανικός ήταν αυτός που την πλημμύριζε Μπορεί να ήταν και γαλλίαση, μπορεί να ήταν ο κυνηγός «Ποιος είναι» ρώτησε αρκετά δυνατά και ψύχρεμα όταν έφτασε πίσω ακριβώς από την πόρτα βάζοντας πρώτα το μάτι τη και μετά το στόμα στην χαραμάδα εκεί που ενώνονταν τα δυο μεγάλα φύλλα «Ο Μάρκος» απάντησε η φωνή απ' έξω ένιωσε την ανάσα του γύρω από το στόμα τη, ένα ξύλο τη χώρισε Φυσικά τη ήταν αδύνατο να μιλήσει Ήθελε χίλια χρόνια για να το πιστέψει Ο Μάρκο, ο κυνηγό, δεν με ακούτε Ζητώ συγνώμη για την ενόχληση τέτοια ώρα Ποια ενόχληση Θα μπορούσε να περάσει όλη της τη ζωή έτσι Με τα χέρια της κολλημένα στο μεσαίο μάνταλο της πόρτας Και το στήθος της να σαν πουλί πιασμένο σε δίχτυ Ανοίχτε, τι γίνεται «Δεν είναι κανεί μέσα, όλοι λείπουν» του είπε χωρί να μιλάει η ίδια ακριβώς «Πέθανε και ένας ξένος το χάνει μας χθες, σήμερα, χθες» «Όλοι έφυγαν, το πρωί πάλι, το πρωί» «Θέλει πέντε ώρες ως το πρωί και είμαι κουρασμένος» είπε ο κυνηγός απ' έξω «Ανοίχτε, γιατί δεν είναι κανείς» «Εσύ, εγώ» «Κάνχασε η κλητεία» «Κάνατε ένα χρόνο να έρθετε εσείς οι κυνηγοί» Μια Φύνοντας τα μάνταλα Άρχισε να ψάχνει σαν τρελή για κάτι Ψάχτηκε πρώτα στα ρούχα της Δεν βρήκε παραδόξως τίποτα Μετά τα δάχτυλά της γλίστρησαν Κάτω από μερικά παστά τρόφιμα στην γωνία Που δεν θα περίμενε κανείς να κρύβουν ένα καθρεφτάκι Το βρήκε Κοιτάχτηκε με αγωνία Στο βαθύμισο σκόταδο Δεν είδε τίποτα σχεδόν Ίσκιους και μαύρα κύματα πάνω στο γυαλί Μα της έφτανε που κοιτάχθηκε, Και μετά Με κινήσεις απίστευτα συγκρατημένες και επιδέξιες Κατέβασε ένα ένα τα τρία σίδερα <Τι> Χριστόφωρος γύρισε το απόγευμά τη μεθεπόμενη ημέρα. Φαινόταν κατάκοπος Μα μόλις είδε τον κυνηγό μπροστά του και έμαθε πότε ήρθε Τα μάτια του ζοήρεψαν, και έψαξαν για την κλητία. Εμφανίστηκε και εκείνη Με ένα πρόσωπο σαν πορσελάνη Τι γίνεται εδώ κλιτεία Και ρώτησε Κρατώ το Χάνι όπως μου είπες Του απάντησε Ήρθαν και οι άλλοι σήμερα Ο Λουκάς, ο Αχιλέας, ο ισύχιο. Ο φίλος σου τι απέγινε Του κάνα νεκροψία Ποια νεκροψία Τον είδαν δυο γιατροί Είπαν αυτό που είπα κι εγώ από την πρώτη στιγμή Τον βάλαμε στο τρένο Και έφυγε για την πατρίδα του Τι έγινε στο Χάνιο σου έλειπα Τι θε να γίνει Τα συνηθισμένα Ήρθε κι ένας παλιός πελάτης Είπε η κλητεία Και οι βολβοί των ματιών τη Μόνο οι βολβοί Στράφηκαν προ τη μεριά του κυνηγού το βλέπω Αρκέστηκε να πει ο Χριστόφορος Πολλάς σκεπτόμενος Το ίδιο βράδυ έλεγε στον κυνηγό Με έναν τρόπο σαν να ήθελε να τον τρομάξει Αυτός ο φίλος που σας λέω Που του έσωσα κάποτε τη ζωή Και πέθανε προχθές το χάνι μου Εδώ που μιλάμε τώρα Ήταν λίγο σαν εσάς Σαν εσένα εννοώ για να μην μπερδευόμαστε Όταν τον περιμέναμε δεν ερχόταν Ερχόταν όταν δεν τον περιμέναμε Λίγο μυστήριος Λαμπρό άνθρωπος, μα λίγο μυστήριο. Αλλά το πιο μυστήριο είναι το άλλο Ότι πριν λίγες ημέρες άφησε τον τόπο του Άφησε όλα του τα καλά Τη ζεστασιά του, την άνεσή του Τις υποχρεώσεις του, όλα και ήρθε να πεθάνει εδώ Τρεις μέρες ταξίδευε μέσα στα χιόνια Για να φτάσει και να πεθάνει στο χάνι μου Δεν το βρίσκεις παράξενο mm. Είναι όντως παράξενο Παραδέχτηκε ο κυνηγός Όχι μόνο παράξενο Είναι και άνω ποταμών Δεν το χωράει ο νους μου Ελεγε ο Χριστόφορος mm. Δεν θέλω να σα τρομάξω κυνηγέ Να σε τρομάξω όπως πρέπει να το πω Αλλά αφού του έγινε αυτό στο χάνι μου Όποιον βλέπω να έρχεται μετά από πολύ καιρό Τον φοβάμαι Είπε χαϊδεύοντας τα γένια του ο Χριστόφορος Τον φοβάστε δηλαδή Μην έρχεται εδώ για να πεθάνει κυνηγό. Mm, αυτό μου μπήκε ένας φόβος Χάιδεψε και τα δικά του γένιο ο κυνηγός Για μένα μη φοβάστε είπε Δεν νομίζω πως ήρθα για να πεθάνω Δεν σκοπεύω Ποιος είπε τέτοιο πράγμα Έκανε πασαπορεί ο Χριστόφορος Απλώς μιλάμε Το χειμώνα μιλούν οι άνθρωποι γύρω από τη φατιά Λέει ο καθένας τα δικά του Ο ένας τα λέει έτσι Ο άλλο τα λέει αλλιώ Και ανοιχνεύοντα με τρόπο το πρόσωπο του κυνηγού Προσπαθούσε να φανταστεί τι γινόταν αυτή τη στιγμή στην ψυχή τη κλητεία. Παντρεμένο είσαι, το ρώτησε μαλακά και ευνίδια, χωρί να μπερδεύεται ανάμεσα σε ενικό και πληθυντικό. Εγώ όχι, είπε ο κυνηγό. Αραβανιασμένο, δεσμευμένο έστω, ούτε. Ο Χριστόφορο χτύπησε τα γόνατά του και σηκώθηκε, δεν ήξερε τι άλλο να πει. Τέλος βρήκε κάτι και ξανακάθισε Εγώ ο έξυπνος παντρεύτηκα τρεις φορές, το εκμυστηρεύτηκε Την τελευταία φορά πριν λίγους μήνες Ξέρω, μου το είπε η κόρη σας, είπε ο άλλος Μιλήσατε με την κόρη μου την ηγέ; Ναι, λίγο Με ποια από τις κόρες μου Έχω πεντακόσχες Με την κλητεία, άλλη δεν ξέρω ο ίδιος δεν είπατε πως το χειμώνα μιλούν οι άνθρωποι γύρω από τη φωτιά «Αυτό να με βγάλει ο Θεός ψεύτης το είπα πράγματι» απάντησε ο Χριστόφορος «Και τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο είπατε ας πούμε, Ο διάφορα ο τόπος σας με έκανε μ, πιο μιλητικό, εμένα που δεν μ' αρέσει και πολύ να μιλάω ο τόπος μας ή η, η κλητεία» Ρώτησε με την δέωσα λεπτότητα ο Χριστόφορος σαν να έβαζε δυο δροσοσταλίδες πάνω στο νύχι του και ζητούσε από τον κυνηγό να διαλέξει. Εκείνος διαλέξε και τις δύο. Για την κλητία είπε πως είναι μια πολύ ευγενική ψυχή και με ένα όνομα που δεν πίστευε πόσο το άκουγε στις μέρες τους και για τον τόπο πως είναι λίγο άγριος ασυμβίβαστο, είπε σε πολλά και πως αυτά τα δυο μαζί δεν τον αφήνουν αδιάφορο ο Χριστόφορος πήρε ένα ύφο σαν να άκουγε μυστικά που δεν έπρεπε να ακούει αλλά και που δεν του έφταναν για να βγάλει ένα συμπέρασμα mm. μου κολλήσατε αυτό το μου, mm. όσο προχωρώ «Τόσο μακραίνει ο δρόμος», είπε με πολύ συλλογή αλλά και λίγο φόβο για τις ενιγματικές καταστάσεις και ξανασηκώθηκε Αυτό το έλεγε η πρώτη γυναίκα μου όταν ήθελε να πει «Δεν βγάζω άκρη» «Τέλος πάντων, η δεύτερη ίσως θα σας γελάσω» και άφησε τον κυνηγό να χτυπάει τα αναμένα κούτσουρα στη φωτιά με μια μακριά σιδερένια τσιμπίδα Τα κόκκινα κάρβουνα έτριξαν, τριζοβόλησαν και οι σπίθες τους έφτασαν ως το ταβάνι. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το νου του Χριστόφορου μήπως τάχα και έπαιρνε καμιά φορά φωτιά το χάνι του. Μα όπως περνούν από το νου τόσα και τόσα και κάποια από αυτά εκ των υστέρων αποδεικνύονται προαισθήματα». Πέρα στο μεταξύ περνούσαν κι αυτές γεμάτες παλμό και αίσθημα για την κλιτεία Δεν γνώρισε ευτυχέστερη περίοδο στη ζωή τη και α μην ήξερε κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί Ή θα συνέβαινε ή όχι ανάμεσα σε αυτήν και στον κυνηγό Στο σπίτι κυρίω, αν και απήχε μόνο τρακόσια μέτρα από το χάνι κανεί δεν έστρεψε πραγματικά την προσοχή του σε αυτούς τους δύο Είχαν άλλα να κοιτούν Πρώτα-πρώτα την τρίτη γυναίκα του Χριστόφόρου. Μια άνευ προηγουμένου Πέρσα Που ήταν και για αυτήν τρίτος άνδρας της ο Χριστόφορος Κάτι δηλαδή που δεν το βρίσκες με τόση συμμετρία ούτε στα κεντήματα Κι ύστερα το τελευταίο παιδί του ησύχιου και της φευρονίας Άλλο ζευγάρι χωρί προηγούμενο Το ένα από τα δίδυμα το αγόρι Που είχε γεννηθεί με δυο διαφορετικά μάτια Με άλλο χρώμα στο κάθε μάτι εντελώς άλλο και όλοι στον τόπο μέχρι και οι δάσκαλοι στο σχολείο Και οι αργόσχολοι στα καφενεία μιλούσαν γι' αυτό Έναν αητό με δύο κεφάλαια να βλέπαν Θα τους έκανε έλεγαν λιγότερη εντύπωση Είχε ονομαστεί ο Θωμάς με τα δύο μάτια Κι όχι επειδή όλοι οι άλλοι ήταν με ένα Αλλά να που έτσι ένιωθαν Μετά από αυτήν την πρωτάκουστη τη χρωμία Στους οφθαλμούς ενός βρέφους και όχι επιπλέον ενός βρέφους τυχαίων γονιών Το γεγονό ήταν τόσο σπάνιο και δισεξήγητο Όσο σχεδόν και κάτι που είχε συμβεί πριν δεκαριά χρόνια Πήγαν δώδεκα άτομα να ξενεχώσουν μια γριούλα Να πάρουν δηλαδή τα οστά της από τη γη Και να τα βάλουν σε ένα κασελάκι Και αντί για οστά ή οτιδήποτε σχετικό Ακόμη και να την βρουν άλλοιωτοι. Βρήκαν μια τεράστια μαύρη αράχνη στο σάπιο και άδειο θέρετρο. Μια αράχνη ακίνητη και ασάλευτη σαν σοφερό κόσμημα. Μα μόλις οι άνθρωποι έβαλαν τι και αυτό που αντίκρισαν, εκείνη η αστραπηδόν εξαφανίστηκε. Πάντω την είδαν όλοι. Πρόλαβαν να την δουν. Πέρασε ανάμεσα τα πόδια του μάλιστα, εκτός κι ανεπρόκειτο για μασική παράκρουση. Και πάντως δεν είδαν, δεν έβλεπαν, δεν έβρισκαν τίποτε άλλο στο ανοιχτό μνήμα, όσο κι αν έψαχναν με μάτια, με χέρια, με βεργούλες και στυλιάρια να βρουν έστω και ένα κουκαλάκι της πεθαμένης γριάς. Πώ λοιπόν να βρουν μια εξήγηση. Στράφηκαν όλοι προς τον ιερέα, που πρωτοστατούσες αυτήν την ακατονόμαστη εκταφή εσύ τη λε, Πάτε από σένα περιμένουμε όλοι του είπαν και εκείνο, εξίσου θορυβημένος με αυτούς αφού ζήτησε λίγο χρόνο για να το σκεφτεί με την βοήθεια του Θεού είπε το εξής δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει αυτό που είδαμε διότι η γυναίκα που ετάφει εδώ πρώτη ριετίας ή το υπόδειγμα καλοσύνης και αγνότητος μια αγνοημένη αγία, διότι πιο αμαρτωλοί από αυτήν δεν εγνώρισαν οι αιώνες. Και βέβαια ποιος μπορούσε να ικανοποιηθεί ή έστω να ηρεμήσει με μια τέτοια απάντηση ούτε ο ίδιος, αλλά απ' την άλλη τι άλλο μπορούσαν να πούν όλοι εκείνη, τι άλλη εξήγηση να δώσουν αφ' αυτού τους. Δέχτηκαν λοιπόν αυτή τη λύση που ήταν ένα καινούριο ένιγμα, ένας γρύφος Έτσι και όταν γεννήθηκε ο Θωμάς και έτσι τα εκθαμβατικά ανώμια μάτια του δεν είχαν τίποτα το κοινό με την μαύρη αράχνη στην θέση των οστών μιας γριούλας. Όλοι αυτό είπαν Για να έχει το ένα μάτι καστανό και το άλλο καταπράσινο Δύο πράγματα σημαίνει το φαινόμενο ή ο Θεός συγχώρεσε την ένωση των γονιών Του Και κανεί θα λυσμονούσε μια ένωση Όπου η γυναίκα παντρεύτηκε τον εραστή Και αίτιο του θανάτου της κόρης της Ή ότι αυτός ο γάμος θα έμενε εις τους αιώνες ασυγχώρητος Τρίτη εξήγηση Που θα μπορούσε να είναι η σιωπηρή αποδοχή του ανεξήγητου Δεν θέλησε να δώσουν Είπαν ακόμη και για το ίδιο το παιδί πω ή θα ζούσε εκατό χρόνια η δεν θα έφτανε το νήμα του μέχρι τα 20. Και ο καιρό περνούσε με αυτά, με τα μάτια του Θωμά και με το Μια Πέρσα! Μα έλειπε! Ήρθε κι αυτή έτσι που η κριτή αναζεί ανεμπόδιστα, άδοξα. Θα λέγαμε τον πρώτο και τελευταίο έρωτα τη ζωή τη. Περίμενε κατά βάθο, χωρί να το ομολογεί, να χαλάσει ο κόσμος με ένα τέτοιο ειδήλιο Και δεν κουνήθηκε φίλο Κάτι άκουσαν μερικοί, κάτι κατάλαβαν Μα δεν έδωσαν περισσότερη σημασία Στιγμές, στιγμές την αλώνιζε ένας θυμό, Το πλάνταγμα κάποιου που δεν έχει αύριο Να τους πιάσει έναν έναν στο σπίτι, στους δρόμους Και να τους πει «Πού έχετε τα μάτια σας εσείς» Γιατί κοιτάτε άλλα και όχι εμένα Μια έρωτο μπροστά σα. Μα ακόμα κι αν το έκανε Ακόμα κι αν το διαλαλούσε μόνη της δεξιά και αριστερά Δεν αποκλείεται να την έπαιρναν Σαν εκείνον τον πανάγαθο, άκακο άνθρωπο Κάποιον ντούνι που έλεγε σε όποιον αντάμωνε Είμαι ένας ικτρός, ικτρός Έχεις έναν ικτρό μπροστά σου, έναν ικτρό, ικτρό Ο πατριώτης πάντως δεν ανήκει σε αυτούς που δεν κοίταζαν Αρκετέ φορές την στρίμαξε να μάθει Τι επιτέλους συνέβαινε με αυτήν και τον κυνηγό Για ποιον λόγο το πρόσωπό της έλαμπε σαν φεγκάρι Είχε μείνει μισή Ώσπου είχαν φτάσει τα αθώα λόγια που αντίλασαν οι δυο τους στο χάνι Και εκείνα τα περίεργα όπως στυχημάτιζε βλέμματα Η κλητή αναστέναζε και έστρεφε αλλού το πρόσωπο Ψιωπούσε Τώρα που τη ρωτούσε κάποιο. Που δεν ήταν ανάγκη να το φωνάξει μόνη τη, τώρα σιωπούσε. Και αν ο Χριστόφορο επέμενε και θύμωνε με την βουβαμάρα τη, θύμωνε και αυτή και του έλεγε πνιχτά: Είμαι κουρασμένη, άσε με, άσε με, θα αρχίσω να σου λέω ψέματα. Ωραία, θέλω να ακούσω ψέματα, τη είπε μια μέρα ο Χριστόφορο. Έτσι κι αλλιώ τι νόημα βγάλαμε από τι αλήθειε. Και η κλητεία αποφάσισε να απαντήσει στην πρόκληση. «Αγαπιόμαστε, εγώ και ο κυνηγός», του είπε κοιτώντα το κεφάλι της να τρεμοπέζει με μέσα στα μάτια του σαν κεφαλάκι καρφίτσες, Μπορεί να μην παντρευτούμε ποτέ, μα αγαπιόμαστε». «Είναι ο μνηστήρα μου, να το ξέρετε όλοι». «Περάσατε βέρες δηλαδή, πεθήκατε με λόγο», ρώτησε έκπληκτο ο Χριστόφορος. «Δεν περάσαμε τίποτα, αυτά τα κάνουν όσοι φοβούνται», το απάντησε η κλητεία. Και πριν προλάβει εκείνος να ρωτήσει άλλα Τον φώναξε κάποιος πελάτης από πίσω τους Και εκείνη πήρε βιαστικά τον δρόμο για το σπίτι Εμένα μου δώσε ενίγμα το Θεός Σκεφτόταν όλο εκείνο τον καιρό ο Χριστόφορος Δεν μου έδωσε κόρες ή παρακόρες Και ο γενικός από τη μεριά του ο Μάρκος Από τα μέσα Δεκεμβρίου που ήρθε Δεν έφυγε καθόλου ω την πρωτοχρονιά Τις τελευταίες μέρες δε δεν πήγαινε ούτε για κυνήγες στο βουνό, είχε περίπατο. Είχε γίνει σαφώς προσιτότερος και πιο εγκάρδιος με τον κόσμο. Τα βράδια καθόταν με τους άλλους κυνηγούς γύρω από το τζάκι, και έπαιζε μαζί τους πεσούς επί άβακος. Άκουσαν όλοι το γέλιο του, και είδαν τα άσπρα δόντια του που δεν τα είχαν ξαναδεί ως τώρα. Γέμιζε αυτός τα κροσωπότηρα, αυτός ανέλαβε να τα ύζει πρωί μεσημέρι βράδυ τη φατιά, και γενικά έμοιαζε άλλος άνθρωπος. Μια μέρα που ο Χριστόφορος ζήτησε την βοήθεια ενός γιού του για μια βαριά δουλειά και εκείνο του είπε να τη ζητήσει από άλλον γιατί αυτός δεν ευκαιρούσε προθυμοποιήθηκε ο κυνηγό να το βοηθήσει και την επομένη μόνος του ρώτησε τον Χριστόφορο Μήπω είχε ανάγκη από καμιά βοήθεια «Έχω πολλές ανάγκε το είπε ο Χριστόφορος ξυνώντας τα μαλλιά του πίσω στο σβέρκο. Μα πρώτα θέλω να μου λύσεις μια απορία. Σαν τι απορία να σου λύσω, ρώτησε ο άλλος. Είχαν κόψει πια το πληθυντικό από τις δύο μεριές. Κοίτα, εσύ είσαι κυνηγός και ξέρεις από ζώα. Εγώ όμως που είμαι χανιτζής δεν ξέρω πολλά ούτε για τους πελάτες μου, ούτε για τα παιδιά μου τα ίδια. Μήπως λοιπόν ξέρεις εσύ, ειδού το ερώτημα. Αν κάποιος σου πει θα αρχίσω να σου λέω ψέματα και όταν ανοίγει το στόμα ξεφουρνίζει κάτι με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Σαν ψέμα πρέπει να το λάβουμε αυτό ή σαν αλήθεια. «Μμμμ, δύσκολη ερώτηση», είπε κυνηγός. «Πάντως, μ, εξαρτάται, εξαρτάται. Αν το λέει με όλη τη δύναμη της ψυχής του όπως λες, τότε μάλλον είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ας αφήσουμε τα μάλλον». Αντιμονούσε ο Χριστόφορος Ο κυνηγός άνοιξε τα χέρια του Και σαν καθρέφτης Άνοιξε ταυτόχρονα τη πόρτα Και πήγε η κλητία Αθώα συνεργός της τύχης της. Δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την κουβέντα τους Ούτε και βρήκαν ευκαιρία να την ξαναπιάσουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αφού μεσολάβησαν οι περίφημες φωτογραφίες που τις παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον και ο Μάρκος, χωρίς να αποκλείεται στο βάθος κάποιας από αυτές να συνελήφθηκε εκείνος, έγινε κάτι που θα το θυμούνταν για καιρό όσοι το είδαν. Ποντίκια υπήρχαν πάντα στις στέγες και στα υπόγεια Κυρίως στα σπίτια με τα διπλά ταβάνια Σαν να λέμε και τα ταβάνια ακόμα είχαν δάπεδο και οροφή Μα εκείνες τις ημέρες τα ποντίκια στο χάνι είχαν αποθρασινθεί. Δεν τα χωρούσαν οι τρύπε τους φαίνεται Και έβγαιναν και έκαναν βόλτες ή κυνηγούνταν στις φαρδιές ξύλινες γκρεντιές Πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων Είχαν γίνει στην κυριολεξία κατοικίδια ζώα και οι φάκε με το τυρί που έβαζε ο Χριστόφορος Για να τα συνετίσει Κατέληγαν παιχνίδια τους σχεδόν Αλλά ακόμα και όταν πιάνονταν μερικά Και δεν μπορούσαν να ξανατρέξουν Υπήρχαν τόσα άλλα από πίσω Που έφτανε κανείς τα πρόθυρα της απόγνωσης Όταν άκουγε τα έξαλα ποδοβολητά Και εκείνα τα ψηλά φικ-φικ Που βγαίναν από το τροφαντό τους σώμα Ο Χριστόφορος Μετάνιωνε δέκα φορές την ώρα Που δεν άκουσε τη συμβουλή της Μακαρίτησα της Εύθας Όταν του έλεγε να βάλει ένα φίδι στο χάνι Θα του το έβρισκε αυτή από μικρό μικρό από το αυγό του σχεδόν Που θα το μεγάλωνε μεγάλα κάθε μέρα και φροντίδες Ώστε το φίδι να το συνηθίσει Και να δουλεύει πια για αυτόν και για το χάνι του Εξολοθρεύοντας το πονδίκια Μα εκείνος δεν την άκουγε δεν ήθελε φίδι στο χάνι του Θα χάσω τους πελάτες, τη έλεγε Και τώρα κόντευε να τους χάσει Εξαιτίας των ποντικιών Αλλά και πού να βρει ένα φίδι τώρα που το ήθελε τέτοια εποχή Και χωρίς τη συνδρομή της έφθας Και οι γάτες δεν αγαπούσαν τα πολύ μεγάλα Και τόσο πολλά ποντίκια Ήδη είχαν δοκιμάσει να χώσουν μερικέ το μεγάλο διπλό ταβάνι να τις φώσουν σε εκείνα τα σκοτάδια από κάτι τρύπες που άνοιγαν για αυτόν τον σκοπό Κι έκλειναν πάλι πίσω τους Μα οι γάτες δεν προχωρούσαν ούτε δήμα παραμέσα Αγρίευαν σε τέτοιο περιβάλλον Στέκονταν με τις τρίχες κάγγελο και μόνο ουρλιάζαν. Που βέβαια κι αυτό είχε ένα αποτέλεσμα άλλα παραδικό Κι όταν ξεβούλωναν τις τρύπες και τις να βγουν Είχαν μια όψη σαν να από τρελάδικο και ώρες μετά δεν ήθελαν να της πλησιάσει όχι ποντίκι μα ούτε άνθρωπος. Τινάζονταν πέρα και με ένα δείξιμο. Ήρθε λοιπόν στον Χριστόφορο η ιδέα, σαν τελευταία λύση, να ζητήσει την βοήθεια του κυνηγού. «Μια νυφίτσα, μπορείς να μου βρεις», το είπε ένα βράδυ, παραμονή της παραμονής της πρωτοχρονιάς. «Νυφίτσα», ξαφνιάστηκε ο κυνηγό. Νηφίτσα, ναι, ζωντανή όμως, ολοζώντανη Μόνο η χάρη της θα μας σώσει από αυτήν την ποντικοπλημύρα Είπε δείχνοντας τα ταβάνια του Ο κυνηγός παραδέχτηκε πως ήταν αρκετά δύσκολο αυτό που του ζητούσε Υποσχέθηκε όμως να κάνει ό,τι μπορεί για να του βρει μια νηφίτσα Και έφυγε το ίδιο βράδυ Ήταν τόση η έγνοια τους για τα ποντίκια Που κανείς δεν φοβήθηκε Ούτε η κλητία Μήπως δεν ξαναγυρίσει Δεν τράβηξε κατά το βουνό Ούτε προς κάποια δασόδη απόμερη περιοχή Ήξερε πως οι νηφίτσες Δεν σουν μακριά από τον άνθρωπο Θα μπορούσε να την βρει Και σε κάποιο στάβλο ακόμα ή σε τυχαίους ορούς από ξύλα και πέτρες που μέσα εκεί φτιάχνει τη μαλακή φωλιά της γεννάει τα μικρά της και περνάει τις ημέρες της απαρατήρητη να βγει με τον ερχομό της νύχτας προς αναζήτηση τροφής και πάλι συνήθως απαρατήρητη Αρκετά εύκολο λοιπόν να την εντοπίσει μα όχι το ίδιο εύκολο να την πιάσει ζωντανή αλλά ούτε και ακατόρθωτο για εκείνον Τα χαράματα γυρνούσε στο Χάνι Με μια χαριτωμένη, φουντοτή και τρομαγμένη νυφίτσα στην αγκαλιά του Ο φόβος και η δυσπιστία της Άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν Και να τα πηγαίνει σχεδόν καλά με τον κυνηγό της Τραγάνιζε με βουλημία ό,τι τη έδινε σε όλο το δρόμο Μαζί και τα νύχια του ή τα κουμπιά του Μα ωστόσο ξανατρόμαξε μόλις την έφερε μπροστά σε τόσον κόσμο και άρχισε τώρα να του δαγκώνει τα δάχτυλα με κοινά τα σουβλερά λεπτά της δόντια και παρατρίχα για μια στιγμή να του φύγει, να την χάσουν όλοι. Την πρόλαβε όμως και είπε σε όλους να βγουν από το χάνι. Η νηφίτσα τότε, πριν δοκιμάσει εκείνος να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της με φουντούκια, και βέβαια πριν χρειαστεί Να τη υποδείξει τον δρόμο προς την οροφή. Πήδησε σαν βέλος από την αγκαλιά του στο έδαφος Στάθηκε και λίγο σαν δυο πισινά τη πόδιας τρέφοντας Το τετραπέρατο κεφαλάκι της προσόλεσης όλες τις Με ρουθούνια που έπαλα χόρταγα Θα την έλεγες και που ψάχνει γαμπρούς Και με ένα σάλτο τέλος που ξέφυγε και από το μάτι του κυνηγού Βρέθηκε πάνω σε ένα χοντρό ξύλο της οροφής και από εκεί σε άλλο λεπτοκαμωμένη και αρπακτική τριγυρισμένη από τα στοιχεία της Αυτά, τα ποντίκια όσο κι αν έσπευσαν να γίνουν αθέατα και να συγχύσουν ένιωσαν το τέλος της βεσίλιας τους